και πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά είμαι πολύ ευχαριστημένο. σε ένα κλίμα πολύ ε, συνενετικό με ουσιαστική συζήτηση πάνω στα ε, μεγάλα θέματα τα οποία ε, σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ε, πρώτη, έτσι, ένα, ένα εξαιρετικό ξεκίνημα μια διαδικασία η οποία αν θέλετε την γνώμη μου έπρεπε να έχει ε, γίνει εδώ και παρά από το καιρό ίσως εδώ και χρόνια αλλά ποτέ δεν είναι αργά και νομίζω ότι και σε αυτό που λέμε περιφερειακή συνείδηση ότι νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που οι εννέα βουλευτέ τη περιφερεια ε, συναντιόνται όλοι μαζί συναντιόμαστε και συζητάμε για τα μεγάλα ζητήματα της περιφέρειας τα οποία αφορούν και τους δύο, και τους δύο τα δύο νησιωτικά συμβουλεγμάτα και τις κυκλανίες και ε, πραγματικά πιστεύω ότι μόνο, μπορούμε να, μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχουμε από αυτό που έγινε. Έχετε σκοπό να δώσετε σε αυτή τη συνεργασία ένα πούμε, πιο μόνιμο χαρακτήρα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι βγήκε και από τη συνάντηση, γιατί κάνα καταρχήν μια ε, ενημέρωση και τόσες ε, στοιχεία τα οποία... Έχουμε εμεί τα θέματα στα οποία θέσαμε ε, μένα με ένα μεσυνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης και κλάδο, ο κ. Γιώργο Λονταρίτης και ο Αντιπεριφερειάρχης ο ε, από την Ρόδο ο κ. Φιλίμωνας Ζανιτήδης δώστηκε μια πλήρη εικόνα και ενημέρωση και στις για τα θέματα τα οποία θέσαμε και λέξη και από τους ίδιου του βουλευτέ ότι αυτό σαν μια διαδικασία όπως θα βρισκόμαστε και θα ανταλλάσσει ο καθένας ε, τη γνώση που έχει πάνω στα θέματα τα οποία έχει χειριστεί ή με πρωτοβουλία του ή έχουν ε, λόγο αρμότητας πέθει στο γραφείο του. Ε, ε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική διεργασία, διότι έτσι ξέρει ο καθένας ε, σε αυτά τα οποία βλέπει στην δημοσιότητα ή στην επικαιρότητα. Ε, ξέρει ο καθένα ακριβώς τι γίνεται.